Κεφάλαιον Γιώτα, σελίδα 889, στίχη 1 έως 10, εθυσία του Μοσαϊκού Νόμου Ανεπαρκής 1. Πράγματι δε, εθυσίες της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν ανεπαρκείς να παράσκουν την άφεση διότι ο νόμος περιείχε μεν κάποια ασθενή σκιά των αγαθών, τα οποία έμελλον να μα δοθούν από τον Χριστό δεν είχε νόμος σαφή και πλήρη αναπαράσταση των ουρανίων πραγμάτων και δεν μπορεί ποτέ με τα σιδεία θυσία που κάθε χρόνο προσφέρουν συνεχώ οι ιερεί και αρχιερεί του, να κάνει τελείω αυτού που πλησιάζουν με τα σιδεία αυτά στο θυσιαστήριο. 2. Διότι εάν οι θυσίε αυτέ είχαν την δύναμη να τελειοποιήσουν του ανθρώπου, δεν θα έπαβαν να προσφέρονται, αφού πλέον οι λατρεύοντε δεν θα είχαν συνείδηση νοτινά μαρτωλή, μια φορά που θα είχαν καθαριστεί με τα σιδεία αυτά από την ενοχή των. Βεβαίω θα έπαβαν. 3. Αλλά όμω δεν έπαυσαν. Και η σταστησία αυτά γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιόντων των εις εκείνους εκείνου που τα προσφέρουν και του υπεθυμίζεται διαρκώ ότι είναι ένοχοι. 4. Χρησιμεύουν δε μόνον ω ανάμνηση των αμαρτιών η θυσία αυτή, διότι είναι αδύνατον το αίμα των τάβρων και των τράγων που θυσιάζονται σε αυτέ να αφαιρεί αμαρτία. 5. Δια τούτο και ο κύριο, όταν δια τη ενανθρωπήσεώ του εισήρχεται στον κόσμο ω άνθρωπο, είπε δια του Δαβίδ προ τον πατέρα του: «Θυσίαν και προσφορά σαν αυτά που προσφέρονται σύμφωνα με τον Μοσαϊκό νόμον. δεν η θέλησε, αλλά μου ετοίμασε σώμα για το προσφέρο θυσία 6. Δεν σου άρεσαν θυσίε που καίονται ολόκληροι στο θυσιαστήριο, ούτε θυσίε που προσφέρονται περί αμαρτία προ συγχώρησή τη. 7. Τότε είπων, «Ιδου, ήλθα». Εις το ρόλο του χειρογράφου της Παλαιάς Διαθήκης έχει γραφεί διεμέ προφητικός, «Ήλθα, ο Θεέ, για να κάμω το θέλημά σου». 8. Αφού λέγει παραπάνω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και περί δεν η θέλησας, ούτε βυρεστήθησης αυτάς σας θυσίας, ε οποίε σύμφωνα με το Μοσαϊκό νόμο προσφέρονται, 9. Τότε είπεν, Ιδού έρχομαι, ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου Καταργεί το πρώτο μέρος του κορίου που μιλεί για της θυσίας Για να δώσει κύρος και βεβαιώσει το δεύτερο που μιλεί για την θυσία που θα προσέφερε ο Χριστός 10. Με αυτό δε που ηθέλησε και ευηρεστήθη ο Θεός Είμαι θαγιασμένη δια μέσου της προσφοράς και θυσίας του σώματος του Χριστού Η οποία θυσία έγινε μίαν φοράν για πάντα